Embu Namaste Pan Na o Le musque kanuniya Embu Namaskara Tapshu Murfa maskhuniya chefti πως θέλουν το καλό μας ποτέ τους δεν το δι, ό, το Αφέντηχα μα δεν ανθρώπινα. Τα με ροκάματα μα αυτή. Καλό περνούν και ει αγωνιά Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Εδώ είναι η Ο Νικόλα είναι αυτό από μια live εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. Ειδική εκπομπή σήμερα, το λέμε από την αρχή, για τον Νίκο Ρομανό και τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τα υπόλοιπου, γιατί ξεκινάνε από σήμερα απεργία πείνα άλλοι δύο, προστίθεται στου δύο. Ο Νίκο Ρωμανό είναι ο γνωστό τη υπόθεση. Για όσου δεν γνωρίζετε με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχετε τα δικά σα μια περίληψη του τι συμβαίνει. Ο Νίκο Ρωμανό ήταν ο κόλλητο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη του 8, 6 Δεκέμβρη του 8. Ξέρουμε όλοι τι είχε συμβεί. Εμψυχρό δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 15χρονα τότε και οι δύο, στα Εξάρχεια. Στα χέρια του Νίκου Ρωμανού ξεψύχησε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο. Αυτό είναι το αντικειμενικό γεγονό. Ο καθένα μπορεί να βάλει με το μυαλό του τι μπορεί, πώ επεμβαίνει αυτό το γεγονό στη συνείδηση, στην καρδιά, στην ψυχή, στον ψυχισμό του καθενό. Πόσο μάλλον όταν κάποιο είναι 15 χρονών και το βλέπει δίπλα του, Επόμενο, επόμενη εικόνα τη διήγηση είναι η ληστεία στο Βελβεντό, η απόπειρα ληστεία. Συμμετείχε ο Νίκο Ρωμανό εκεί με τους συντρόφου του. Ε, συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στη φυλακή, έγινε δίκη, καταδικάστηκαν για απόπειρα ληστείας, Είχαν καλάσνικο, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Έχουν υποθεί πολλά και για αυτήν την η εικόνα στη διοίκησή μας αμέσως μετά πάμε στο ότι δίνει εξετάσεις ο Ρωμανό, περνάει σε μια σχολή σε ΤΕΗ και ζητάει από εκεί και πέρα τα δέοντα. Πριν φτάσουμε εκεί ε, έχουμε μια τιμητική διάκριση από τον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου τίμησε όλα τα παιδιά, μάλιστα και με χρηματικό έπαινο 500 ευρώ στον καθένα, σε όσους φυλακισμένους νέους μαθητές ε, έδωσαν εξετάσεις και πέρασαν σε σχολή, αρνήθηκε να παραλάβει αυτή την τιμητική με τα 500 ευρώ διάκριση και ένα δεύτερο ο Καρλός Παπούλιας ήθελε να δει αυτού τους φυλακισμένου νέους που έδωσαν εξετάσει και πέτυχαν και αυτό το αρνήθηκε και ερχόμαστε μετά στο δικαίωμά του, γράφτηκε στη σχολή, θέλει να φοιτήσει, να πηγαίνει όπως προβλέπουν οι διατάξεις, η λογική οι νόμοι και όλα τα υπόλοιπα Ε, δεν του δίνουν όμω τι άδειε αυτέ για να μπορεί να σπουδάσει εκεί που θέλει. Ε, ξεκινά απεργία πείνα και σήμερα είμαστε στην 21η απεργία πείνα. Έχει πάρει έκταση το θέμα πέρα από τον χώρο τη αναρχία, όπω πολλοί έτσι τον φαντάζονται και τον ορίζουν. Χθε υπήρχε και μια πολύ μεγάλη μότοπορία που κατέληξε στο νοσοκόμειο. Ο Νίκο Ρωμανό νοσηλεύεται στο Γεώργιο Γεννηματά. Βγήκε στο παράθυρο, κάποια στιγμή, χαιρέτησε εκεί του συγκεντρωμένου. Ε, βουλευτές έχουν θέσει θέμα στη Βουλή Παίρνει έκταση Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια Μαζί με το Λάκη Λαζόπουλο τον Τζίμι Πανούση και το Χριστόφορο Ζαραλίκο Βγάλαμε μια πριν λίγη ώρα Μια ένα κείμενο στήριξης Σημασία δεν έχει το κείμενο αυτό καθεαυτό Όσο φαντάζομαι θα στο το διαβάσω τώρα ε, Ξεκινάει αυτή, αυτό το κείμενο που έχουμε βγάλει Εμείς λοιπόν σε ένα κράτος όπου υποταγμένοι στα μνημόνια και τις τρόικες κυβέρνηση καταπατά κάθε νόμο του συντάγματος, κάθε ανθρώπινη αξία ψηφίζει νόμου που εξυπηρετούν εγχώρια και ξένα συμφέροντα που φυλακίζει ναρκωτικών και παρέχει χλειδί στους φυλακισμένους χρυσαυγίτες και στου Τζοχατζόπουλου ένα νέο ζητά το αυτονόητο να εφαρμοστεί ο το δικαίου. Που οι κυβερνώντε επαγγέλλονται, σήμερα εκδικείται ένα νέο παιδί που δεν προδίδει τι ιδέε του και δεν δέχεται πεντακοσάρικα και χειραψίε από δοτού υπουργού και βαλσαμωμένου προέδρου τη Δημοκρατία σε στιμένε τελετέ. Ο Ρωμανό, μια σπίδα τη ζωή του, ζητά να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο. Δεν ζητά να αποφυλακιστεί, δεν ζητά να πέσει τα μαλακά υπηνή Κόντρα στι προκαταλήψει, στα ταμπού και στην άποψη που διαμορφώνουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση, οφείλουμε να αντιδράσουμε και να συμπαραταχθούμε στο δίκιο και αυτονόητο αίτημα ενό νέου ανθρώπου. Αυτό ο εκβιασμό τη κυβέρνηση δεν πρέπει να περάσει. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη ζωή του. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η επιθυμία των απεργών πείνα και να μην προχωρήσει υποχρεωτική σύντησή του, πράξη που συνιστά ιατρικό βασανισμό σύμφωνα με τι διεθνεί συνθήκε. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη στου απεργού πείνα Νίκο Ρωμανό και Γιάννη Μιχαηλίδη και στι οικογένειέ του. Στο δίκαιο αγώνα που δίνουν, είμαστε μαζί του με όλε μα τι δυνάμει. Αυτό είναι ένα κείμενο. Μικρή σημασία έχουν τα κείμενα. Όχι να λειτουργήσει άλλη μια αφορμή. Έχουν βγει πάρα πολλά κείμενα έτσι και αλλιώ, πολλά άρθρα συναδέλφων και από την άλλη πλευρά. Το θέμα ε, έχει κάποιε διαστάσει. Δολοφονήθηκε ο ένα από του δύο φίλου το 2008. Προσωπικώ, αν με ρωτάτε, έχω ικανή αυτή την κυβέρνηση να δολοφονήσει και το Ρωμανό. Γιατί θα πρόκειται αν συμβεί κάτι για δολοφονία. Δεν είναι στα χέρια του Ρωμανού η ζωή του, είναι στα χέρια αυτή τη κυβέρνηση. Ζητάμε πολλά από αυτή την κυβέρνηση. Είναι η αλήθεια γιατί δημοκρατικό δικαίωμα, ελευθερία, δημοκρατία, αυτονόητα πράγματα είναι τόσο ξένα από αυτήν. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε καθημερινά. Και όσο περνάει καιρός καιρό, γίνονται περισσότερα τα πράγματα. Σε αυτό το πολιτικό κλίμα, με το νέο μνημόνιο που υπέγραψαν και μα το λανσάρουν ω μια νέα συμφωνία, έχουν υπογράψει από χθε μέσα σε όλο αυτό τον κουρνιαχτό. Αν έχετε καταλάβει, μειώσει μισθών, συντάξεων, ξανά αλυσίδε σε διάφορου τομεί και τα παρουσιάζουν ω τελείωμα. Μια μακράς πορεία. σε αυτό το κλίμα ο αυταρχισμός είναι δεδομένος και να συζητάμε για δικαιώματα ακούγεται ω πολυτέλεια σε πάρα πολλοί κόσμο είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε, εμεί όμως θα επιμείνουμε σε αυτό γιατί αν στερούν δικαίωμα από έναν, είναι πολύ εύκολο να το στερήσουν από χίλιου, από ένα εκατομμύριο από δέκα εκατομμύρια ε, θα το πάμε έτσι σήμερα είπαμε, στο 211 208 200 μπορείτε να επικοινωνείτε με, την, με τον Αποστόλη Τα θέματα που μπορείτε να θέσετε είναι αυτά που συζητάμε και λίγο πα, περισσότερο ποιος είναι τρομοκράτης τρομοκράτης είναι μόνο αυτός που έχει όπλο Τρομο, βία τι είναι βία τι δεν είναι πώς μπορεί η κοινωνία να αντιδράσει σε αυτά μπορεί η αλληλεγγύη να σώσει έναν άνθρωπο και άλλα πολλά αλλά αυτά μας, μου έρχονται εμένα τώρα στο μυαλό αυτά στο τηλέφωνο βεβαίω και mail που βλέπουμε εδώ τα οποία τα στέλνετε στη διεύθυνση του τύπου, απα, κυρία, και βεβαίω SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ αφήνοντα κενό. Αποστολή στο 54 100. Ε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε. Θα πάμε να πάμε σε διαφήμιση, Α, την έχουμε. Την έχουμε. Α μείνουμε λίγο. Θα μιλήσουμε με την γιατρό, την κυρία Λίνα Βεργοπούλου. Είναι γιατρό τη οικογένεια του Νίκου Ρωμανού. Η οποία α, θα μα πει λίγο την κατάσταση τη υγεία του. Κυρία Βεργοπούλου, Γεια σα. Καλησπέρα σα. Νομίζω είχατε και επικοινωνία τώρα πρόσφατα τώρα, τελευταία, την τελευταία ώρα με του γιατρού. Να μα πείτε λίγο πώ είναι ε, η κατάσταση του Νίκου. Ναι, είχα επικοινωνία με την κυρία Παγώνη, αλλά κάτι έκτακτο έχει συμβεί στην κλινική με ένα βαρύ περιστατικό και ήταν πλημελή η ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι Η κατάσταση του νίκου του Ρωμανού είναι συνεχώς α, επιδεινούμενη γιατί αυτό είναι και το αναμενόμενο όσο αυξάνουν οι μέρες της απεργία και οι ισορροπίες γίνονται όλο και πιο ασταθείς και εύθραυστες. Προσπαθούν και οι γιατροί με, με, να του μιλάνε, να του λένε να παίρνουν λίγη ζάχαρη, λίγη κοκακόλα, λίγη σόδα να κρατάνε όσο γίνεται κάποιους, κάποιους δίκτες σε μία απειλητική κατάσταση αλλά αυτό ξέρετε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι. Είναι και πεισματάρις, είναι και αποφασισμένος ε, το, όπως είναι αποφασισμένος, λένε όλοι. Είναι αποφασισμένος, είναι, αποφασισμένος, είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλου αυτό που ο ίδιος πιστεύει ότι διεκδικεί θα σωστό. να σα ρωτήσω πότε τον είδατε εσεί πότε πήγατε εχθές στο τον είδατε και θα ξαναπάω και σήμερα το απόγευμα ε, δώστε ε, μας σήμερα. μια περιγραφή μιλήσατε μαζί του δηλαδή ε, μπήκατε ναι, στο θάλαμο ναι, ναι. Ε, ε, είναι αδύναμος δεν σηκώθηκε την τελευταία φορά δεν σηκώθηκε καθόλου από το κρεβάτι ναι. δεν σηκώθηκε δηλαδή και καλά έκανε ωστόσο έκανε και δεν σηκώθηκε ε, Που δεν υπάρχει νόημα τι τελευταίες εφεδρίες που έχει ο οργανισμός κινητοποιήσει να τις παταλάει τώρα με τέτοιο τρόπο Δηλαδή mm. η αίγευσή του mm. ε, περιορίζεται μόνο για την ανάγκη της τουαλέτας και για να, να κάνει ένα μπάνιο το οποίο επιβάλλεται στους απεργού πείνας ξέρετε το μπάνιο, είναι επιβεβαιωμένο. Για ποιο λόγο Γιατί η άμυνά του πέφτει και κινδυνεύουν και από λοιμόφωση. Ειδικά <χι> αυτοί που είναι στο νοσοκομείο, <χι> <χι> <χι> που είναι σε ένα περιβάλλον. Ναι, σημαντικό. έτσι κι αλλιώ. <χι> ναι, προβληματικό. Η προσωπική υγιεινή πρέπει να είναι σχολαστική <χι> <απεργός χι> <σπίνας. χι> <Ή να> νοσοκατα... <χι> Ο απεργού Είναι Θεωρούνται ανοσοκατασταλμένοι ο απεργό πείνα, <χι> <χι> καταλάβατε. Ναι, <χι> ναι, <χι> ναι. <χι> Όπω είναι από μία χρόνια βαριά αρρώστια. Αυτή τη στιγμή. Έτσι του θεωρούμε στην ιατρική. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ρωμανό πίνει μόνο νερό. Μόνο νερό και εξαρτάται. Ε, ζάχαρη βάζει μόνο όταν νιώθει φοβερή αδυναμία και νιώθει τώρα φαντάζομαι ότι και ο ίδιος 21 μέρες έχει καταλάβει τον οργανισμό του και της το αντιβράζει. Όταν του έρχεται να θα παίρνει μισό κουταλάκι ζάχαρη στο νερό του. Ναι. Τι κίνδυνοι υπάρχουν ε, ε, σε μια τέτοια κατάσταση? Ο τώρα η παραπεταμένη ασυντία είναι... Επικίνδυνε και θανατηφόρες αριθμίε στο καρδιακιακό. Νεφρική και εγκεφαλική ανεπάρκεια. Αυτό είναι ανεξαρτήτως ηλικία, γιατί κάποιοι λένε είναι νέο παιδί, 21 ετών, αντιδρά αλλιώ ο οργανισμό. Δεν ισχύει <χι> αυτό, έτσι. Να δείτε, ε, μέχρι ένα σημείο σίγουρα η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, η ηλικία, οι εφεδρίες του, αν υπάρχουν άλλες νοσηρές καταστάσεις πριν την έναρξη της απεργίας, σαφώ και επηρεάζουν. Αλλά το όριο που ο κάθε οργανισμός, ο κάθε απεργός, θα σταματήσει να αντιρωπεί, δεν το ξέρουμε. Το δεν μπορεί κανένας να το ξέρει με έναν αλγόριθμο ηλικίας, Ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρομανός μαζί με, με τους υπόλοιπους κρατούμενους δεν έχουν περάσει ούτε έξι μήνες που λίγες μεν, 7 μέρες, αλλά είχαν ξαναϋποβάλει τον, τον εαυτό τους στη διαδικασία της απεργίας πείνας. Ναι. Και αυτά ο οργανισμός έχει μνήμη, τα θυμάται δηλαδή το σώμα, καταλάβατε. Mm -hmm. ναι, Είναι ναι. ένα στρες μεταβολικό. Ναι. Αυτό το θυμάται ο οργανισμός και δράει επιβαρυτικά. Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς ως γιατρός ε, συμβουλεύσατε τον ίδιο, θεωρείτε χρέος ότι ε, πρέπει ε, να το συμβουλέψετε. Τα τον Νίκο από την αρχή. Ε, ξεκινώντας την απεργία uh, είπαμε του έδωσα σαφείς οδηγίε για την ασφαλή διεξαγωγή της. Τι εννοώ ασφαλή διεξαγωγή, εννοώ ότι πώς θα μπορέσει να να κρατήσει, να αντέξει που λέμε στην κοινή γλώσσα για να μπορέσει να επιτύχει και το επιδιωκόμενο το στόχο του Διότι αν εξαντληφθεί από την πρώτη βδομάδα καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν θα μπορέσει να, να έχει την αντοχή να επιμείνει μέχρι την επίτευξη του στόχου του τα ξέρει αυτά ο Νίκος ναι. είναι ένας έξυπνος νέο άνθρωπο, άνθρωπος, τα ξέρει όλα Κάτι τελευταίο. Ε, από έχει... την άλλη όμως θεύομαι και την απόφαση της να μην θέλει τη χορήγηση ορού και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς ήθελα, ήθελα να σας, υποσύνη. Ήθελα υποσύνη να υποσύνη σας υποσύνη ρωτήσω υποσύνη. αυτό, το τελευταίο, ε, για την υποχρεωτική σύντηση, η διέταξη ο χο... εισαγγελέα αναγκαστική σύντηση. Ναι, η χορήγηση ορού, ε, όπου θα παίρνει από τον ορό υγρά και γλυκόζει και ηλεκτρολίτες δεν είναι υποχρεωτική σύντηση υποχρεωτική σύντηση είναι το να μπει ένα σωλήνας από τη μύτη που θα φτάνει μέχρι το στομάχι και να χορηγείται τροφή, πολυτοποιημένη ναι. αυτό είναι σε αυτή, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση έτσι Όχι, κι αλλιώς και δεν νομίζω κανένα συνάδελφο σε κανένα νοσοκομείο να προβεί σε κάτι τέτοιο μπορεί, μπορεί, Μένα, γιατρός, δεν μπορεί γιατρός να πάει κόντρα στην εισαγγελική απόφαση Ο γιατρός του νοσοκομείου εννοώ. Οι γιατροί νομίζω ότι μπορούν να κάνουν αυτό που τους απαγορεύει ο κώδικας τη δεοντολογίας. Σε όλο τον κόσμο, σε, όλες τις διεθνοι... σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ε, στο διεθνές δίκαιο η υποχρεωτική σύντηση είναι βασανιστήριο. Δεν νομίζω κανένας Έλληνας γιατρό νοσοκομιακός να... να παρακάμψει τον κώδικα τη και ηθικής δεοντολογίας. Μάλιστα. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Η γεια γεια σα. Η κυρία Λίνα Βεργοπούλου είναι γιατρό του Νίκου Ρωμανού. Ε, όχι με στο νοσοκομείο, τη οικογένεια. Παρακολουθεί όμω, φαντάζομαι και εκ μέρου οικογένεια, την κατάσταση και την πορεία τη υγεία του. Μα έδωσε ένα περίγραμμα. Θα πάμε σε διαφημίσει. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα μέχρι τι 2. <Το> Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 1η Δεκέμβρη. Είπαμε και καλό μήνα. Τα είπαμε όλα. Καλό χειμώνα γιατί επισήμω μπαίνει και ο χειμώνας Μας στέλνετε και μηνύματα για την Κεσαριανή Χθε τις εκλογές που έγιναν χειμώνα στην πόλη Πήρε το Δήμο το Κουκουέ, Ο νέος δήμαρχος Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι δυο τους διεκδικούσαν είχε γίνει ένα, Έγινε πάνω καταμέτρηση Και τα λοιπά και τα λοιπά Το γεγονός είναι αυτό Γιορτάστηκε με τον γνωστό τρόπο που φαντάζεσαι πήγε και ο του Κουκουέ, Χτες βράδυ. Όλα αυτά στην Κεσάριανή. Έχουν γίνει και στην Πάτρα διάφορα, θα σας τα πούμε στην πορεία. Να συνεχίσουμε, γιατί είπαμε σήμερα θέλουμε είναι ειδική εκπομπή με τον Νίκο Ρομανό. 21η, 21η μέρα απεργίας πείνας. Χθες είχε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πατέρα του Νίκου, τον κύριο Γιώργο Ρομανό. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είχαμε Τι μιλήσει έκανατε. και πριν έκανατε. πότε, 15 ναι. μέρες, όταν είχε ξεκινήσει την απεργία, νομίζω ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Και ξα... ξαναμιλάμε και τώρα. Μιλήσαμε και με την κυρία βεργοπούλη νωρίτερα, μας έδωσε έτσι σε άδρες γραμμέ την κατάσταση της υγείας. Ανησυχείτε εσείς. Φυσικά ανησυχώ, εντάξει. Οπωσδήποτε είναι... Ε, δεν, δεν ξέρει κανείς που, που μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, ανά μια επιβάρυνση κατάστασης είτε και, και πότομα προφανώς σας θα έχει εξηγήσει και η κυρία Βεργοπούλου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Κάποια ανακοπή, οτι, τι, οτιδήποτε δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο παράζει από στιγμή σε στιγμή Ναι ε, Επομένως και άγχος υπάρχει μεγάλο και ανησυχία οπωσδήποτε Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η πίστη και η εσωτερικά να σας το πω τώρα έτσι Χαρά δεν είναι ναι. για τα παιδιό μου, αλλά οπωσδήποτα Πείσμα. η αγωνιστικότητά του και η καθαρότητά του και, το, και αυτό που κάνει, ας πούμε, το πώς το κάνει, οπωσδήποτα μου δημιουργεί κάποια συναισθήματα έτσι, γι' αυτόν ας πούμε αγάπης και, και υπερηφάνειας να σου το πω. Νομίζω αυτά τα συναισθήματα και σε μας που είμαστε πιο έξω και πολύ άσχετοι, από πολλού άσχετου το, το πιάνο αυτό μήνυμα, Και αυτό που έχει νομίζω ανεβάσει το θέμα πάρα πολύ είναι το πείσμα του και ναι, ναι. Η, αυτό, η προσπάθειά του να πείσει για κάτι και το, το, το συνεχίζει με δυναμισμό ακόμη και με κίνδυνο της ζωής του γιατί και εδώ να σταματήσει η απεργία α πούμε ότι κάτι γίνεται και σταματάει εδώ δεν είναι εύκολο έναν οργανισμό πριν έξι μήνες, εφτά μέρες και τώρα άλλε 20 μήνα τον βάζει σε τέτοια δοκιμασία. Είναι, το ρίσκο είναι πάρα πολύ, είναι πολύ, πολύ μεγάλο και πολύ αυτό πολύ νομίζω μεγάλο. αγγίζει και ό, όλους, όλους εμάς τους και έξω από την οικογένεια εννοώ. Του οργανισμού και μελλοντικά ακόμα γιατί αυτά μένουν εκεί έτσι οπωσδήποτε δημιουργεί προ, πρόβλημα δημιουργεί προβλήματα αυτό είναι βέβαιο Και ένα άλλο ναι. θέμα που πιάνω έτσι σε συζητήσει γιατί είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται είναι ναι. ότι ε, είμαστε με το Ρωμανό θέλω yeah. να το πω και εγώ από εδώ από αυτό το μικρόφωνο γιατί έχουμε yeah. και το δημόσιο λόγο yeah. όχι yeah. επειδή τούτο είχε κάτι πριν ε, κάποια χρόνια να σκοτώσουν να δολοφονήσουν το φίλο του αλλά επειδή κάνει απεργία για δικαίωμα yeah. είναι yeah. διαφορετικά, συνδέονται μεν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το μυαλό μας όλοι αλλά yeah. Yeah. κάνει απεργία για δικαίωμα και επειδή yeah. Yeah. τα yeah. δικαιώματα yeah. από αυτή την κυβέρνηση Ναι. Και την προηγούμενη καταπατώνται συνεχώ και κάθε μέρα με γεωμετρική πρόοδο έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα. Ε, κάποια στιγμή ε, από οπουδήποτε θα κρατηθούμε, όλοι να μπει ένα τέλο. Θα ναι, είναι ο Ρωμανό η κρυποντή. αρχή, θα εγώ, είναι πράβει. οι εργάτε ένα εργοστάσιο αύριο, θα είναι κάτι άλλο. Οτιδήποτε. Κυρίω όμω είναι γι' αυτό, όχι επειδή έτυχε να είναι στη δολοφονία μπροστά Πα, και θα μπορούσε η σφαίρα σωστά, να πω. είναι στο Ρωμανό, αλλά επειδή Πα, απεργεί για δικαίωμα. Σωστά. Ε, ε, για, γιατί αλλιώ πηγαίνει ας πούμε οπωσδήποτα βαρύνεται και με αυτό που ορισμένοι το λένε και κατά κάποιο τρόπο και ένα ψυχολογισμό ενώ δεν είναι αυτό ναι. δεν είναι αυτό μπορεί να έχει παίξει ένα ρόλο αλλά δεν είναι αυτό είναι ε, ε, κατά βάση ότι έχεις το δικαίωμα να αντισταθείς όταν παραβιάζονται εγκυήσεις. ελάχιστε εγγυήσεις ελάχιστες εγγυήσεις που έχουν σχέση με μια στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της εξουσίας αυτός βέβαια δεν βλέπει Δεν έχει απέναντί του μια εξουσία, ξέρω γενικά, αλλά θεωρεί ότι όλο αυτό το μόρφωμα το κρατικό, κατά κάποιο τρόπο, είναι εχθρικό. Δικαίωμά του μας... είναι και μπράβο του, και ο καθένα έχει έναν τρόπο σκέψη. Δεν θα τον αλλάξουμε, δεν θα γίνει Ακριβώς. τέτοια επιχείρηση αλλαγή τρόπου σκέψη. Αλλήλω. Το θέμα όμω είναι ότι στην Ελλάδα, για το αυτονόητο, πρέπει να φτάσει στα όρια θανάτου. Ακριβώς. Έστω κάποιο που έχει τα εδώ. κότσια, σε αντίθεση Λέπει με πάρα πολλού που δεν αντιδρούν για τίποτα. Ναι, ναι. Στα πλαίσια ενό παιχνιδιού ας πούμε παρέλκυσης δηλαδή να έχεις το δικαίωμα ή από τα λοιπά αλλά εντάξει θα το δώσουμε όποτε θελήσουμε εμείς, εμείς είμαστε που θα το κρίνουμε όποτε θελήσουμε εμείς όταν μας έρθει εμά. δηλαδή εδώ στοιχειώδη θέματα ακριβώς αυτή της αστικής δημοκρατίας δεν δείχνουν ας πούμε τη... Όχι, να συζητιούνται, τε όχι τε μόνο αυτό. Το, το, το, και πολύ χειρότερο ότι αυτό που είπατε πριν, ότι παίζουν με αυτά και δείχνουν ένα ναι. τσαμπουκά, είτε σε, είτε σε λόγια, σε κείμενο, όταν λέει ο Σαμαρά του φοιτητέ που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, θρασίμια, αυτό σηματοδοτεί πολιτική στάση από πίσω. Και ένα πρωθυπουργό υποτίθεται είναι εκεί για να ναι. μην λέει θρασίμια του φοιτητέ, είτε στην βάση. περίπτωση του Νίκου αυτό ο αυταρχισμό και η επίδειξη δύναμη. Και τώρα ενό Υπουργείου μια κυβέρνηση που είναι συχαμένη ή είναι στα γκάλα που έχουν γίνει η τρίτη πιο συχαμένη κυβέρνηση στον κόσμο. <χω> δηλαδή και πολιτικά χαμένοι αυτοί οι άνθρωποι και σε προσωπικό επίπεδο είναι ε, ε, αν όχι αξιολούτη. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτό μου βγαίνει μένα και νομίζω σε πάρα πολύ κόσμο βγαίνει αυτό. Με όλα αυτά που κάνουν, τα τερτύπια να κρατηθούν, τάζουν, φεύγουμε, μπαίνουμε στα μνημόνια με τον αναφερισμό σε κάθε βήμα. Που πάντα να, υπάρχουν δημιουργίε σε οτιδήποτε συμβεί. Να το πω λίγο διαφορετικά, να διαφορετικά συγνώμη. Στην ουσία είναι η ηθική των επιβιώσάντων τη μεταπολίτευση. Αυ, Περι αυτού πρόκειται. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό ναι. δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά νομίζουν είναι και η ηθική των αδίστακτων. Ακριβώ δεν ήθελα να το πω έτσι. Oh, το γιατί. Αυτό <laughs> το, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Είναι απελτιμένη εκδοχή του πράγματα. Να σα ζωτήσω Είτε κάτι ναι. άλλο γιατί συμφωνώμαι από τι, βλέπω. Ναι. Κάθε πότε βλέπετε τον γιο σα εσεί. Ε, τον βλέπω 15 λεπτά την εβδομάδα 15 λεπτά την εβδομάδα. την εβδομάδα τώρα που είναι στο νοσοκομείο το παράνομο τον έχω δει άλλα 10 λεπτά ας το πούμε έτσι ναι. δηλαδή και τον είδα γιατί του πήγα κάποια ρούχα μια μέρα τέτοια ναι, μαθήσαμε. Άρα, το δηλαδή, το τώρα που είναι μαθήσαμε όταν ήταν στη φυλακή κάθε πότε τον βλέπατε τον, τον βλέπαμε δύο φορές την εβδομάδα Ενώ τώρα που είναι στο νοσοκομείο ορίζεται ότι τον βλέπετε 15 λεπτά, 15 λεπτά Μία φορά την εβδομάδα έτσι Ακριβώς Που υποτίθεται είναι σε κατάσταση την εβδομάδα, Περίπου 20 λεπτά Που είναι σε κατάσταση που έχει περισσότερη ανάγκη τώρα Και, και πραγματικά έχει ανάγκη ναι. Πραγματικά έχει ανάγκη. ναι. Λοιπόν, ε... Φαντάζομαι ακριβώς, ένα αίτημα ναι. Απλό που μπορεί να είναι και από τη διοίκηση Δεν ξέρω εγώ Τουλάχιστον να τον βλέπετε όσο καιρό είναι εκεί Και, και όσο καιρό μπορεί να επικοινωνήσει Να τον βλέπετε ακριβώς. περισσότερο ακριβώς. Οι Είναι τόσο απλό ένα κράτο με στοιχειώδη ευαισθησία που δεν είναι το συγκεκριμένο σε καμία περίπτωση. Θα τα έχει ρυθμίσει όλα αυτά. Βέβαια, αν είχε ένα κράτο νοημοσύνη, δεν θα έφτανε το θέμα να πάρει τέτοια έκταση. Αλλά δεν φημίζονται για τη νοημοσύνη του όταν βρίσκονται σε πανικό φυγή όλοι αυτοί. Το ναι. έχουμε ξαναζήσει. Βεβαίω, είναι και ικανοί να κάνουν και το χειρότερο σε αυτή ναι. την κατάσταση και αυτό είναι το ανησυχητικό. Γι' αυτό ε, κάνουμε αυτά που κάνουμε κι εμεί από το βήμα που μα αναλογεί και φαντάζομαι και προστίθεται και πάρα πολύ. Ε, τώρα τι έχουμε αύριο μια συνέντευξη γονεί νομίζω αύριο το μεσημέρι για πείτε είναι μας για αυτήν να... και το αύριο το απόγευμα έχει μια πορεία αν δεν κάνω λάθος και αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα είναι, είναι αυτή η πορεία πάλι μια πορεία από το Μοναστηράκι έτσι με συγκέντρωση το στο Μοναστηράκι, στο μοναστηράκι και 6 ώρα που νομίζω ότι θα στείλει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει και επίση αυτό που θα ήθελα εδώ πέρα και ε, Την, ευ... την ευκαιρία, τι ευκαιρίε δοθήσει να πούμε να πω, είναι ότι πραγματικά όλο αυτό το, το καιρό, αλλά και πιο πριν, έτσι, νομίζω ότι αν εμεί, σαν, σαν κοινωνία, κάναμε ό,τι κάναμε, δηλαδή δείξαμε ανοχή σε αυτό που συνέβαινε, όχι μόνο ανοχή, συνενοχή σε αυτό που συνέβαινε. Είμαστε συνένοχοι δηλαδή, με κάποιο τρόπο, όχι με τον τρόπο που το θέλει ο πάγκαλο ή ο κάθε πάγκαλο. Υπήρξε χειραγώγηση, υπήρξε και η Ταλιάνι υπήρξε μια mm -hmm. ανοχή, ανοχή. όμω θα πρέπει να πω ότι. Εκεί έξω υπήρξαν μικρέ δυνάμει. Εγώ το λέω τώρα, ακόμα και αν προέρχομαι από έναν χώρο ιδεολογικό που ήταν τη αριστερά. Εγώ όμω θα πρέπει να πω, γιατί θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, επειδή τον ζητάνε και να έχουμε μια ει ειλικρίνεια, μια α το πούμε ανεπιφύλακτη ειλικρίνεια. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ο χώρο εκεί των αναρχικών και οι αντιουσιεστέ και οι αλληλέγγυοι κρατήσανε και κρατάνε όλο αυτόν τον καιρό ζωντανή μια ιδέα. Για ένα καλύτερο κόσμο, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Και mm. να είμαστε τίμοι και ειλικρινεί απέναντι σε αυτό. Mm. Πολύ περισσότερο από τον καθένα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να σε αστενοχωρώ, αφήστε το σε Εμένα, όχι. Ε, ε, απλά θέλω να συμπληρώσω. Αλλά ε, δε, είναι μια πραγματικότητα. Δεν στε... <laughs> δε στεναχωριέμαι. Εγώ, <laughs> χτε, συναντηθήκαμε ήμουν έξω από το γεννηματάζ <laughs> το βράδυ. Δεν στεναχωριέμαι. Θα προσθέσω μόνο <laughs> ναι, ναι, ναι. ότι έναν καλύτερο κόσμο τον έχουν ναι. πολύ στο μυαλό του και τον ναι, διεκδικούν ναι. με διάφορου τρόπου. Τώρα, σε αυτή τη φάση, θα... ποιο θα είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο, είναι ένα, μια ωραία συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε σε πιο ψύχρεμε καταστάσει. Σωστά, σωστά. Και σωστά. Και δε, εγώ δεν πετάω κανέναν αγώνα. Δεν πετάω δε κανέναν δε δε α... αγώνα. Σέβομαι κάθε αγωνιζόμενο, πόσο ναι. μάλλον που βάζει τη ζωή του μπροστά του. Δε, δε το, του βγάζω το καπέλο, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό σωστά και του συμπαραστεκόμαστε. Του στεκόμαστε, δεν του συμπαραστεκόμαστε απλά. Σωστά το λέτε, αλλά καμιά φορά ξέρετε να τραγά αργό ήρεμα βήματα Και με κάποιε έτσι μέσα και με τέτοια δεν πάει. Μην, μην τα υποτιμούμε. Δεν είναι Άλλο κόσμο θέλει ναι. να εκφραστεί έτσι. Άλλο αλλιώ. Ωραία είναι αυτά. Είναι μια πολυμορφία. Ο κάθε χώρο έχει καλά, βέβαια, τα δικά είπε. του. Ε, μετράει και η μαζικότητα. Μετράει, μετράει και η συνειδητοποίηση. Πολλά μετράνε. Είμαστε σε μια εποχή που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο εύκολα να πετάξει κάτι ή αν το πετάξει Ότι θέλει πολύ σκέψη τίποτα. πριν. Ότι, αλλή είχε, μόνο. Με την αντίσταση και με το να Να ξαναφτιάξουμε από την αρχή κάτι Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό Ενώ, Δεν Να μείνουμε σε αυτό που ενωνόμαστε αρκετοί αυτό ότι θέλουμε ναι. κάτι διαφορετικό Τώρα το πώς το θέλει ο καθένας Αλλά να αλλάξουμε τουλάχιστον αυτό Ναι Για Α. άλλη μια φορά σας λέω ότι είμαστε εδώ Ό,τι χρειαστεί Και πάλι κουράγιο Εντάξει, ε, Το ξέρετε τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά Καλά κουράγια Καλά. Και χαιρετισμού. άμα τον δείτε όποτε πάτε Πείτε του χαιρετίσματα Βεβαίω. Ο... Hey. Ευχαριστούμε πολύ Ο πατέρας του Νίκου Ρωμανού ήταν στην τηλεφωνική γραμμή Ο κύριος Γιώργος Ρομανός Αγωνίζεται και αυτός Λογικό είναι το καταλαβαίνει ο καθένας Να κρατήσουμε ότι οι γονεί, Γιατί είναι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης που βρίσκεται στο Τζάνιο Και ξεκίνησαν σήμερα απεργία Και οι άλλοι δύο που τους είχαμε δει στο Photoshop Αν θυμόσαστε τότε ε, Από σήμερα ξεκινάνε και αυτοί απεργία Πείνα έχουν βγάλει και ένα Κειμένο είναι ο Δημήτρης Μπουρζούκος και ο Δημήτρης Πολίτης σε ένδειξη συμπαράσταση προς τον Νίκο Ρωμανό. Είναι πρώτη μέρα για αυτούς, 21η για τον ε, Νίκο και νομίζω δέκατη για τον Γιάννη Μιχαήλ Υδη. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε πάλι στο... με το ίδιο αυτό θέμα. Καλά Έλα, ελληνοφρένια. Σήμερα ειδική μέρα το είπαμε, ενώ περιμένουμε και έρχονται και τα Χριστούγεννα που σα από τα α, μηνυματάκια που παίζουν. Ε, ο Νίκο Ρωμανό και 21η, απεργία, 21η μέρα απεργία πίνα. Αυτό μα απασχολεί, ακούσαμε τη λίνα βεργοπούλου τη γιατρό νωρίτερα, τον πατέρα του λίγο πριν. Και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή του Λαζόπουλο. Καλημέρα, λάκη. καλό μεσημέρι. Καλημέρα, τη μέρα προ. Τον έχω έξω τον άλλον. Ε, ε, μαζεύει τα τηλέφωνα, τις αντιδράσει του κόσμου, yeah. είμαι, είμαι μόνος εδώ. Ε, φτιάξαμε αυτό το κείμενο, το διάβασα εγώ νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και ο yeah. Τζίμης Πανούς, είναι και ο Χριστόφωρος Ζαραλίκος και όποιος άλλος βεβαίω, μπορεί να ενώσει, δεν το συζητάμε. Τι σε ερέθησε σε όλη αυτή την ιστορία, τι, τι σε ερεθίζει, τι, τι σε ευαισθητοποιεί. Mm, κατ' αρχήν, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό που ζητάει και δεν είναι, μπορεί να είναι έτοιμα σε μια εποχή το αυτονόητο. Ενό παιδιού δεν είναι ένα νεανικό πείσμα ας πούμε το οποίο μπορεί να χρεώσουν ή χρεώνουν συνήθως uh, τα μέσα μαζικής συνημέρωσης πάντα. Mm -hmm. Εδώ πρόκειται για ένα πραγματικό ουσιαστικό αίτημα το οποίο ε, συγκινεί ανθρώπους πέρα από το συγκεκριμένο χώρο. Απαντάει α, αυτό το, το αίτημα σε όλους τους ανθρώπους στι πιο συντηρητικέ τάξεις των ανθρώπων Και είναι αδιανόητο πως μία κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει τα χατήρια όλου του κόσμου, δεν απαντά σε ένα ουσιαστικό αίτημα ενό νέου παιδιού που δείχνει με τη στάση του αυτή ότι αυτό που λέει το εννοεί. Και σε κάποιον που εννοεί κάτι σε μια δημοκρατία και είναι ένα αίτημα τέτοιου περιεχομένου, εκπαιδευτικού περιεχομένου, δεν μπορεί να μην απαντάει η πολιτεία, η πολιτεία και δεν μπορεί... Σε όποια πλευρά και να βρίσκεσαι, να μην ε, συγκινήσει και να στέκεισαι δίπλα στο αίτημα αυτού του παιδιού ή κάθε νέο παιδιού πάνω σε ένα τέτοιο. Γιατί έχουν προσθεθεί αίτημα. και άλλοι και οι σύντροφοί του ναι, είναι τέσσερι το αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι ότι θέλουν να παραδειγματίσουν αυτό που βγαίνει από αυτή την στάση τη κυβέρνηση, υποτίθεται. Ναι. Είναι ε, αυτό, αυτό νιώθω εγώ δηλαδή, ότι θέλουν να παραδειγματίσουν. Ε, τόσο να σκληρά μα τη βγαίνει, εσύ, τόσο σκληρά παραδειγματί... θα κι εμεί. Δεν μπορούν να παραδειγματίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα. Δεν μπορούν να παραδειγματίζουν αυτοί οι πατριώτες εντός εισαγωγικών οι οποίοι έχουν πάρει του κασμούς της προμήθειας για ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι στέκεται όρθιο να παραδειγματίζουν. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο γελίος παραδειγματισμό συντηρητικών α, ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαλύσει τη χώρα και αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο δεν προέρχεται και από τις... το λέω γιατί συνομιλώ, συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους από όλες τις τάξεις πλέον και για να σταθούμε στο αίτημα του παιδιού και να μην φύγουμε από εκεί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο αίτημα ενός νέου παιδιού το οποίο είναι ουσιαστικό, είναι αυτονόητο είναι αυτοδίκαιο, δεν γίνεται να υπάρξει κάτι άλλο και όπως γράφουμε και στο. Και, ξέρεις, το κείμενο το, το οποίο συνυπέγραψα συν εδώ β, β, β, β, βγάζουν νόμους παραδρομής από τις οποίες αθώνουν εμπόσεις ναρκωτικών έχουν όλη την ευκολία να κάνουν ό,τι θέλουν και ξαφνικά αντί να παραδειγματίζουν τις εμπόσεις ναρκωτικών παραδειγματίζουν έναν οποίο θέλει να, να, να, να μορφωθεί Να σε ρωτήσω κάτι, ε, σε αυτούς που λένε ότι αυτό το παιδί ήταν, ε, έχω εδώ μηνύματα, έτσι δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν αλήτη, κρατούσε όπλο, ήθελε να σκοτώσει, λίστευε, είναι αναρχικός, μπορεί να έχει κάψει, μπορεί, μπορεί, τι απαντάς. Γιατί να... υπάρχει όλο αυτό το ρεύμα στήριξη σε αυτόν τον εγκληματία, όπως έχω... λένε τώρα. δεν ε, ε, έχω να απαντήσω με την έννοια αυτών των κατηγοριών, ε, δηλαδή στους πρετεντερισμούς. Εγώ έχω μια άποψη Ότι δεν έχω λογική να απαντήσω Δεν έχω να απαντήσω στους Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα δεν, ε, Εμένα με ενοχλεί Ο άνθρωπος Ο οποίος υποτάσσεται και σκύβει Αυτός με ενοχλεί Μπορώ να έχω διαφωνίες Και διαφορές Ως προς τους τρόπους αντίδρασης Απέναντι στην εξουσία Ναι Διαφοροποιείται ένα άνθρωπο, Αλλά οι κατηγορίες αυτές Του αλήθεια και του πώ του λένε. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια αυτό και δεν είναι αλήθεια αυτό ο οποίο μπαίνει στη μια κυβέρνηση και τι, του δίνουν εκατομμύρια για να μπει 2, 3, 5, 10 off shore όπλα. Δεν είναι αλήθεια αυτό ο οποίο παίρνει προμήθεις για, να, για οτιδήποτε μπαίνει στη χώρα αυτή και είναι αλήθεια αυτό ο οποίο τι. Ποια είναι η αλληλεία, δηλαδή. Κάποια και και... στιγμή να βάλουμε του όρου τη αλητία. Πιο θέλει το τον όρο αλητία. Για μένα αλήθεια είναι πο, πολύ καθώς πρέπει από αυτού που βλέπω. Καθημερινά να μου μιλούν με ύφο. Δηλαδή, πώ να το πω, η, σήμερα η αλητία είναι αντιμένη με γραβάτα. Δεν είναι αλητία αυτό. Είναι πολύ μεγάλη άνεση Ή τουλάχιστον ακόμα και ένα αλήτη από το, το δεχτώ δεχτό που δεν το δέχουμε. Να το δεχτώ έτσι ο κάθε άνθρωπος έχει μερικά αιτήματα ο δικός μας ο, ο όρος ο σχολιασμός δεν, δεν μπορεί να, να να αναιρεί και τα στοιχειώδη αιτήματα ενό ανθρώπου υπάρχουν και άνθρωποι φυλακές με πολύ βαριά δικήματα και αυτοί έχουν δικαιώματα από την ώρα που οι φυλακές είναι επαναρθωτικές οι θα πήγαν οι φυλακές ποινές ναι. ή θα πηγαίνουν Α, σε μην κάθε χώρε. από την ώρα αυτή λοιπόν που ο κάθε άνθρωπος Έχει δικαιώματα, είτε το λένε αλήθεια, είτε το λένε οτιδήποτε, είτε είναι αυτά τα εγκάθετα. Δεν λέω ότι είναι όλα εγκάθετα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν μηχανισμοί σε υπόγεια πολλών σημαντικών και σοβαρών κτηρίων στη χώρα αυτή, το οποίο αμέσω κινητοποιούνται και στέλνουν διάφορα τέτοιου είδου μηνύματα. Mm, Υπάρχει και κόσμο απλό, ο οποίο λέει, αλλά θέλω να ρωτήσω τον τελευταίο συντηρητικό άνθρωπο. Το παιδί του, ό,τι και να ήταν, δεν θα ήθελε. Να έχει το δικαίωμα να μορφωθεί όπου και να βρίσκεται. Όταν δεν αυτό το δικαίωμα, το έχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στι φυλακές. Ναι. Δεν το έχουνε. Ε, εννοείται, βεβαίω. Μα γι' αυτό και γίνεται προ, όλο αυτό. το έχουν κάψει. Έχουν κάψει οι στα μάτια. Πάντω, νομίζω είναι μια ωραία φορμή να γίνει αυτή η συζήτηση. Ποιο τρομοκρατεί, ποιο ασκεί βία, ποια είναι η πραγματική βία και ποιο είναι ο πραγματικό αλήτη. Και εγώ μιαπου... στο αίτημα του παιδιού αυτού τον οποίο δεν θεωρώ αλήτη, αλήτη έτσι κι αλλιώ. και στέκομαι στο αίτημα το οποίο είναι λογικό, αυτονόητο, αυτοδίκαιο. Και σε μια χώρα που κάνει αυτά που κάνουν αυτοί που κυβερνάνε, δεν νομίζω ότι μπορούν να μιλάνε για παρεδειγματισμό αυτοί οι άνθρωποι, με τίποτα δηλαδή. Ούτε για νομιμότητα. Ούτε για νομιμότητα μπορούν να μιλάνε. Ούτε και, και για δημοκρατία. Όταν πέσει αυτή... Η, η, η, η, η, η, να μην πω mm. κυβέρνηση τότε θα μάθουν και θα δουν πάρα πολλά πράγματα αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω τους συντηρητικού ανθρώπους γιατί αυτοί είναι που διαμορφώνουν αυτοί που λέμε την κοινή γνώμη αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα δεν συγκινείται ένας άνθρωπος μέσος άνθρωπος Από το έτοιμο ενό παιδιού, ό,τι και να το χαρακτηρίζουν, όσους πρετεντερισμούς και μπαμπισμού αν δεχτεί αυτό το παιδί, όσο και να είναι τα κανάλια οδοστρωτήρες και να είναι σημερινές εξορίες που εξορίζονται όλες οι άλλες επόψεις εκτός από τις επόψεις των τηλεφωνημάτων που δέχονται. Λοιπόν, δεν θα στείλουμε στην τηλεοπτική εξορία σήμερα των καναλιών όλους τους ανθρώπους ακόμα κι αν είναι αντίθετη πολλές φορές με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, έχουμε, έχουμε υποχρέωση. Εγώ δεν είμαι ένα άνθρωπος που είμαι, δουλεύω μέσα σε ένα απόλυτο σύστημα. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην βλέπω το αίτημα ενό ανθρώπου, τη λογική αυτού του ανθρώπου, του παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν... Ωραία τα είπαμε, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επιμείνουμε και να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για αυτό δεν το λόγο. Δεν έχουμε να χρειαστεί να επιμείνουμε, διότι ε, ό,τι προθέσεις αυτή τη στιγμή φαίνεται ένας ιστός μιας συγκεκριμένης σαράχνης για πολλούς λόγους που τους αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δηλαδή, ακόμα τα κανάλια δεν έχουν καταφέρει να βγαίνουν από τα η ειδήσων η βρώμα που υπάρχει αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να μυρίζει το πτώμα λοιπόν αυτοί λοιπόν οι οποίοι φαίνουν ένα νηστό τη αράχνης και επιθυμούν γεγονότα από σταθεροποίησης είναι καλό να σταματήσουν τώρα είναι αντιληπτή από τον κόσμο πλέον Και μαζί με την κηδεία τους να κυδέψουμε και αντιλήψεις που υπάρχουν όχι μόνο κυβερνήσεις. Αυτό είναι κυβερνήσεις. πολύ μεγάλο χρέος πολλών ανθρώπων που τον τελευταίο καιρό σιωπούν σε πολλές πλευρές και σε πολλά ε, κόμματα και κομμάτια της ιστορίας. Αλλά αυτό είναι μετέπειτα. Ναι, τα θα μετά. Τα θα, τα θα, θα, θα τα πούμε. Άστα. Ευχαριστούμε πάρα Έγι. πολύ. Λάκι. Καλό μεσημέρι. Yeah. Ο Λάκη Λαζόπουλο. Σα είπαμε από την αρχή ότι έχουμε φτιάξει ένα κείμενο μαζί με τον Τζιμ Πανού και τον Ζαραλίκο. Ε, κρίναμε σκόπιμο ότι έπρεπε να ασχοληθούμε σήμερα ε, με αυτό το θέμα και μόνο με αυτό το θέμα. Ε, έχουμε διαφημίσει. Τελειώνουμε. Να πω το «για». Τελειώνουμε. Κοιτάω την Κατέρινα Βουτσάμου. Λέει Τελειώνουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και με άλλο τρόπο βέβαια το βράδυ γιατί έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας.